Την 21η Μαΐου του 1864 ο Άγγλος ύπατος αρμοστής των Ιωνίων νήσων αναγγέλει την άρση της Βρετανικής προστασίας και παραδίδει επισήμως τα Επτάνησα στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα φτάνει ο βασιλιάς Γεώργιος I και αποσπάσματα του ελληνικού στρατού. Ήταν μέρες ύψης τη χαράς για το λαό των Επτανίσων καθώς από το 1850 το Κοινοβούλιο εκφράζοντας τη θέληση του λαού είχε ψηφίσει την ένωση με την μητέρα Ελλάδα αντίπασης θυσίας. Τα Επτάνισσα αποτελούσαν αυτόνομο κρατήδιο υπό την εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας από το 1797 όταν αποχώρησαν οι Βενετοί με τη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο. Μετά τις τιμπανοκρουσίες και τους πανηγυρικούς το κακορίζικο ελληνικό κράτος εξέδωσε μια σειρά από νόμους και διατάξεις που ενσωμάτωναν τα επτάνησαν στη διοίκησή του. Μια από τις πρώτες διατάξεις ήταν το κλείσιμο της Ιωνίου Ακαδημίας. Η περίφημη Ιόνιος Ακαδημία ήταν το πανεπιστήμιο του Ηνωμένου κράτου των Ιωνίων Νήσων. Είχε δημιουργηθεί το 1824 με χρήματα του Άγγλου Φιλέλληνα � Είχε επίσημη γλώσσα την ελληνική και στεγαζόταν στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Ξεκίνησε με 211 φοιτητές και δυο δεκαετίε αργότερα είχε περίπου 900. Ήταν ένα πρότυπο για την εποχή του Πανεπιστήμιο με εξαιρετικές σπουδές και θαυμαστούς δασκάλους. Ανάμεσά τους ο Ανδρέας Κάλβος, ο Θεόκλητο Φαρμακίδης, ο Νεόφυτος Βάμβας και άλλα φωτεινά μυαλά της εποχής τους». Οι σχολές της Ιωνίου Ακαδημίας ήταν μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλοσοφίας, φιλολογίας, αρχαιολογίας, ξένων γλωσσών, θεολογίας και πολιτικών μηχανικών με τριετή διάρκεια φίτησης. Επίσης, νομική τετραετούς η ιατρική εξαετούς φίτησης και φαρμακευτική διετούς φίτησης. Είχε εκκλησιαστική σχολή εξαετούς φίτησης και ιεροσπουδαστήριο για όσους σκόπευαν να χειροτονηθούν ιερεί. Η Ακαδημία διέθετε επίσης εφηβείο στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, προπαρασκευαστικά δηλαδή τμήματα παιδιών που σκόπευαν να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Καταπληκτική για την εποχή της ήταν η βιβλιοθήκη της Ιωνίου Ακαδημίας. Στους 1650 τόμους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κέρκiras προσθέθηκαν 15.000 τόμοι που δωρήθηκαν από τον Γκίλφορντ Ενώ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής έκαναν πολλές και μεγάλες δωρεές βιβλίων. Αναμεσά τους ο Ιωάννης Καποδιστριάς, ο Γιώργος Θεοτόκης, ο Βασιλιά της Δανίας Φριδερίκος, η Ρωσική Ακαδημία τη Πετρούπολη και πολλοί φιλέλληνες. Ήταν μακράν η πληρέστερη βιβλιοθήκη του ελληνισμού Όταν άνοιξε η Ακαδημία Τρεις στους τέσσερις φοιτητές της έπαιρναν υποτροφία Από τον ίδιο τον Γκίλφορδ Διαφορετικά, οι πανφτωχοι επτανήσοι Δεν θα είχαν καμιά δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους Ο κάθε άπορος φοιτητής έπαιρνε 25 επτανησιακά δίστηλα το μήνα Ποσό υπεραρκετό αφού η διατροφή του μήνα κόστιζε 6 δίστηλα Εκείνη την εποχή, ένα δίστηλο αντιστοιχούσε σε έξι ασημένιε ελληνικέ δραχμέ. Μετά το θάνατο του Γκίλφορντ σε δυστύχημα με άμαξα, τα έξοδα τη Ακαδημίας ανέλαβε η Ιόνιος Πολιτεία. Το κράτο, αν και μικρό, δεν διανοήθηκε να περικόψει τι δαπάνε λειτουργία τη Ακαδημία, ενώ όλοι οι ανεξαιρέτω οι φοιτητέ συτίζονταν δωρεάν μέσα στι εγκαταστάσει τη. Κι όμω, μόλι η Επτάνησος ενώθηκε με την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που έκανε το ελληνικό κράτο ήταν να κλείσει την Ιόνιο Ακαδημία. Ο λόγο ήταν απλό. Δεν είχε χρήματα να τη συντηρήσει. Τα οικονομικά του κράτου δεν επέτρεπαν τη λειτουργία δύο πανεπιστημίων, και των Αθηνών και τη Κερκύρας. Τραγική κατάληξη για το περίφημο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μια εποχή που ο αναλφαβητισμό στην Ελλάδα ξεπερνούσε το 80% και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου ήταν απειροελάχιστοι. Όσοι ήταν η ήδη απόφοιτοι βοήθησαν αποφασιστικά τη φτωχή πατρίδα. Γιατροί, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που είχαν τελειώσει την Ιόνιο Ακαδημία σκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Τι τα θέλετε, όταν μια χώρα αντί να χτίζει σχολιά και πανεπιστήμια κλείνει και αυτά που υπάρχουν, το μέλλον της δεν είναι και τόσο ευίωνο.